Τι έγινε, δεν πήρε, η κυρία Σιόλνου. Και όπω βλέπετε, έχουν περάσει πολλά λεπτά, αλλά η κυρία Ακτιόλου δεν έχει αμφάνιση στην τηλεόραση. Να σα ευχαριστήσω πολύ. Τι έγινε, δεν πήρε, η κυρία Σιόλνου. Ναι, Φάγαμε χτε τον τόπο να ψάχνουμε την Αχτσιόγλου. Και εγώ το έχω πάθει. Την ίδια, ναι. Στην Αχτσιόγλου. Στην Αχτσιόγλου Δεν έπαιρνε τηλέφωνο. Το θυμάσαι τότε στην τηλεοπτική εκπομπή. Ναι, τι είχε. Στον Α. Δεν το θυμάμαι. Τον για πέρα... έρωτο του Μπαλούρδου για την Αχτσιόγλου. Θυμάμαι με την Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, με τη ε, Σοφία Φούλευση. Βούλτευσκη. Μιλάει τον Ταλκάδε τώρα για να πονάω. Με την όλο με, με κάθε κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η αυξόδου δεν ήταν, ήταν σαν υπουργό που ήταν. Ε, είναι, και και δεν είχε πάρει τηλέφωνο. Πού την έξαφνα. Χθε, ο άνθρωπο από το πρωί έβγαινοσε όλα τα κανάλι να τον πάρει αξιότητε τηλέφωνο, να βγούνε μαζί σε παράθυρο, τίποτα. Τα ήθελε αυτά η ευγένεια. Δεν ξέρω μάλλον, δεν έχει σημασία. έχει σημασία ε, γιατί δεν τα έμαθε ποτέ αξιόλου. Δεν τα άμαθε. Εκεί δεν πήρε τηλέφωνο, δεν oh. βγήκανε ποτέ μαζί. Να γίνει κανένα μαλλιοτράβημα τη ανακόπουλο άδωνη. Και τι άλλο. Η Μανολίδο αυξήκη. Α, ναι, κάποιο φάει. Αυτό. Ο, όλο αυτό για τα ΚΕΚ, τα, τα, το Σκόιλ Ελικικού. Το Σκόιλ Ελικικού και το λοιμόχθησαν. Λοιμόχθηκαν. Λοιμόχθηκαν. Λοιμόχθηκαν. Εσύ δεν λοιμόχθηκε. Και μετζοκούκι. Κούκι. Ναι, Ο Μετζή <laughs> του Νεοκτή. Λιμόχθηκε. Λιμόχθηκε. Του το Μέτζο Κούκι. <laughs> δε <είναι ώρα. laughs> <laughs> δεν το ξέρει καλά. Ε, συγγνώμη, ε, χάσαμε το 600. Τι να κάνω τώρα. Ναι. Δεν περνάμε όλοι από αυτά τα δύσκολα τεστ. Το πήραν πίσω η κυβέρνηση. στο διάλογο. ενώ πήγαιναν όλα τόσο καλά. Mm. Και το ήταν μια πολύ ωραία ιδέα όλο αυτό Φαινόταν από την αρχή ήταν ωραία ιδέα Θα το και ξεφτύλα Όχι Και ρόμπα oh, δεν Ένας κακοπροαίρετος Ναι ένας δεν έχουν, δεν υπάρχουν Όχι λέω είναι όλοι καλοπροαίρετοι. Που έχει κακοπροαίρετο στα κανάλια. Βλέπει κακοπροαίρετο στο κανάλι να πει τι ξεφτιλίκι ε, ήταν αυτό, τέτοια ρόμπα. Δεν έχουμε ξαναδεί. Ούτε το ΣΥΡΙΖΑ τέτοια ξεφτίλα δεν έκανε. Έκανε άλλες. δεν έκανε τέτοια. Έγινε το εξή πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ξεκίνησε μεγάλη Πέμπτη, μεγάλη Παρασκευή, νομίζω, με τα ΚΕΚ, τα τηλεκατάρτιση, που κάποιοι ανακάλυψαν ότι μέσα γίλε βλακίε. Ε, ε, ε, ότι τα, Google Translate, μετάφρασε δηλαδή, το, λέει, το ήτανε, ρε, Γράμματα. Όλα όλα του Τσίπρα που λέγαμε. Το πιάνει το διαδίκτυο. Ε, το ξεφράζει το, το θέμα. Ναι. Κάνει βιντεάκια, προβάλαμε και εμεί εδώ διάφορα. Τα κανάλια τίποτα. Δεν λέγανε τίποτα γιατί ήταν τη κυβέρνηση. Που χτες, περίμενε. Χτες που η κυβέρνηση. που απασχολεί Περίμενε. που η κυβέρνηση όμω το, το αποσύρει, βγαίνουν τα κανάλια και λένε το απέσυρε αυτό που δεν είχαμε αναφερθεί πέντε μέρε πριν. Πε μα ότι μεροληπτούν κι άλλα. Ναι, αλλά χτε. Όχι, Δηλαδή είναι δυνατόν. Ένα που παρακολουθεί μόνο κανάλια είδε χτε. Έμαθα από τα κανάλια και είδε και οι να λένε το παίρνουμε πίσω γιατί δεν ήταν σωστό, αλλά δεν έχει καταλάβει γιατί δεν ήταν σωστό. Τι θλιβερή κατηγορία πολιτών. Ένας που παρακολουθεί μόνο κανάλια. Τι είναι ε, αυτό. Υπάρχουν, υπάρχουν. Δεν έχουν τώρα όλοι τους. Που το... δεν κάνει άλλα πράγματα. Το που παρακολουθούν social... μόνο κανάλια. Ότι αυτοί που παρακολουθούν social media είναι υγιείς. Ναι, το υγιείς κομμάτι ναι, της μοινωνίας. <laughs> το αύριο. Θέλει να Βγαίνει λοιπόν χτε βράδυ ο Άδωνη γιατί ξέρετε και σε 10 κανάλια ψάχνοντα την Αχτιόγλου. Γιατί δεν έκανε ένα TikTok ο Άδωνη να τον δει η Αχτιόγλου εκεί, τα οποία το βλέπει όλο ο κόσμο. Πού το ξέρεις Αν τι δεν ξέρει τι, Αχτιόγλου στο TikTok. ή Νίγηρα στο TikTok. Η Αχτιόγλου είναι μια σύγχρονη γυναίκα τη εποχή τη και τα λοιπά. Δεν θα ξεστραβώνεται πάνω στο. σε κανάλι ήταν, στο Earth. Παντού πήγε. Που, στο Όπεν το πρωί είτε, την έψαχνε. έψαχνε... Στην ΕΡΤ yeah, αργότερα yeah, την έψαχνε. Στον Αντένα, μετά στο δελτίο του yeah, Χατζη Νικολάου την έψαχνε. Και yeah, yeah. αξιόλου κάνει τυκτό. Κάνει, ξέρω εγώ, ε, την κορίνα από τα εγκλήματα. Αυτό κάνει. <laughs> κάνει διάφορα. Χορευτικά, ξέρω εγώ. <laughs> Βγαίνει λοιπόν ο Άδωνη χτε βράδυ και λέει καλύτερα που έγινε όλο αυτό που το απέσυραν το μέτρο των εκτελεστών. Για το έλεγα. Δεν με ακούγανε. Ναι, ναι, περίπου έτσι. Εμεί, κύριε Χατζη θα βγάλουμε από την κρίση. Την ευκαιρία και θα το κάνουμε καλό πράγμα. Ήταν ευκαιρία αυτή η φασαρία για να φτιαχτούν καλύτερα τα προγράμματα κατάρτιση. Είδε πώ το γυρίζει Πώ το γυρίζουν. Μάθε από επικοινωνία. Δεν Τώρα ξέρω, θα γίνουν καλύτερα τα ΚΕΚ και όλα αυτά τα προγράμματα με την ευκαιρία αυτή που δόθηκε με του κόλπου ηλεκτρικού. Τώρα από εδώ και πέρα θα είναι όλα καλύτερα. Άρα έγινε για καλό. Αποκρυπτογράφηση έγινε πιανού. νου. Τέλειωσε. Το, το πήρα Τι σήμαινε τελικά, γιατί ήθελα να πούνε. Μοςκούιλι λικικού. Δε, αυτά δεν τα. Εσύ όταν βλέπεις ένα πίνακα. Το μέζο κουκί. Τι ήταν το νευνευκούτιπος λέγεται; Όταν βλέπεις ένα πίνακα ενός ζωγράφου. Λιγοπαλαβού, Κάθεση Κάθε και ερμηνεύει τι ήθελε να πει. Α, ήταν τέχνη. Ήταν, ήταν. Α, δεν το έκανε. Δε, γιατί είσαι Λε... Λε... πεζό. Είναι όμοιροι με την μπανάνα που είχε κολλήσει άλλο τον τοίχο με την ταινία. Ναι, μπράβο. Α, κάπως α τέτοια, έτσι. τέτοια τέχνη. Κάποιο ναι. που κάποιος πήρε την μπανάνα και την έβαλε και την έφαγε. Ναι, δεν νομίζω ότι Έτσι δηλαδή το ε, πήραν. Και τα έργα τέχνη το έχουν αυτό. Έτσι το πήραν πίσω κι αυτή. Σαν μια ούτε... μπανάνα που τη βάλουν εκεί που ξεκίνησε. Ναι. Ποιο. Έφερε τα. Ποιο υπουργό. 1-0. Δεύτερο, συγγνώμη. Ποιο υπουργό. <laughs> του Τσίπρα, <laughs> ΣΥΡΙΖΑ. Α, πιος; Ο Βρούτσης. Α, έφερε γιατί τώρα έχει πει, Αυτή είναι το καινούριο τέτοιο. Το ΣΥΡΙΖΑ έφταιγε. Ότι νομίζω. Και ότι... έλεγε ο το πρωί. Mm. Ότι άμα ήτανε, πώς το λένε. Ξεκίνησε στραβά, ξεκίνησε από πριν. Ξεκίνησε τώρα. Αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το Δεν τίποτα όλο αυτό. είναι πάρα πολύ καλό. Και δεν μισή ερώτηση. 10 μέρε, μισή ερώτηση για όλο αυτό που διαβάζαν οι ίδιοι άνθρωποι στο διαδίκτυο. Ότι γίνεται, είναι κάτι πολύ παλαβόλο αυτό που συμβαίνει. Αυτό που κυβερνάνε 10 μήνε. Ναι. Και το θέμα του είναι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν ήταν σκάνδαλο του ΣΥΡΙΖΑ, τι κάνει 10 μήνε. Τίποτα. Τα ε, δώσανε στι ίδιε εταιρείε. Ο Βρούτσι λοιπόν τα έφερα αυτά. Βεβαίως. Και ο Βρούτσι το, το πήρε πίσω χθε. Το πήρε πίσω χθε ο Βρούτσι. Τι έλεγε ο Βρούτσι όταν τον κατηγορούσαν τα social media και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με αυτά. Ότι κάτι στραβό πάει μέσα σε αυτό. Ο κύριο Κύπρας σας εγκαλεί για το βάουτσερ. Πού έγινε ε... λάθο εκεί, κύριε Υπουργέ, και εκτέθηκε η κυβέρνηση στην κριτική τη αντιπολίτευση. Υπήρξε βιασύνη. Κυρία Κλήτου, δεν υπήρξε καμία βιασύνη. Υπήρξαν ελάχιστοι χρόνοι μέσα στου οποίου έπρεπε να δώσουμε τη διαδικασία των 600 ευρώ σε 180.000 επιστήμονε. Θέλω να σα διαβεβαιώσω ότι όλα έγιναν με απόλυτη διαφάνεια. Δεν υπάρχουν ενστάσει. Όσοι, όσοι φορεί είναι πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Παιδείας και μάλιστα το σύνολό του, στη συντροπτική του πλειοψηφία λειτουργούν με το βάουτσερ, τη διαδικασία η οποία ανελειπώς από το 2011 η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται από όλες τις κυβερνήσεις στο Υπουργείο Εργασία. Τα υποβρούτσεις, δεν υπάρχουν ενστάσεις. Ήταν καλά, αυτές είναι παλιέ πριν μια εβδομάδα δηλώσεις. Δεν ήταν τίποτα στραβό, δεν έβλεπε κάτι στραβό. Τώρα θα πεις εσύ και ο καθένα. Ακόμα, εγώ ήμουν έτοιμο να το πει. Το πω, σπούλ τι θα πω. Ελικίκου, ο μέτσο του νεόκτη, το λοιμόχθηκαν. Και τρει και και <laughs> <laughs> Όλα αυτά λοιπόν τι ήταν, πώ χαρακτηρίζονται όλα αυτά. Ε, Γιατί ε, έχει απάντηση ο Σε Καστήλα. Όχι τώρα, όταν το ρωτούσαν. Σπέκουλα τη Αχτιόγλου. Γιατί κρύβεται Α, η Αχτιόγλου. Αυτό ναι. Γιατί δεν βγαίνει πουθενά η κυρία Αχτιόγλου. Όταν ρωτήσαν λοιπόν το Βρούτσι για όλα αυτά, τα χαρακτήρισε ορθογραφικά λάθη. Ετίνα. Εκεί το που ασκεί κριτική, όπω διάβασα εγώ, εγώ πραγματικά εκπλήσωμαι για επίπεδο πρωθυπουργού να λειτουργεί σε ρόλο τρών μέσα από ε, Μεγάλη Παρασκευή. Να ασκεί ε. κριτική, γιατί, προσέξτε, σε 10.000 και πάνω σελίδε μιας διαδικασίας τηλε τη τηλεκατάρτισης σε δύο σελίδες υπήρχαν κάποια τέσσερα ορθογραφικά λάθη. Αυτά τα τέσσερα ορθογραφικά λάθη τα οποία καταλαβαίνετε εγώ αυτό είδα ε, τα, ε, τα ανακοινώνει ο κ. Τσίπρας ως μεγάλο πρόβλημα και μεγάλο θέμα. Είναι αστείο Τέσσερα ορθογραφικά λάθη. Τέσσερα είδε. Τέσσερα. Να σου στείλω μερικά screen shots. Όχι, δεν χρειάζεται. Να καταλάβει τι είναι. Ήτανε τέσσερα λάθη. Γιατί όμω αφού ήταν μόνο τέσσερα λάθη, το πήραν πίσω. Και εγώ σου λέω. Έστω ότι ήταν ορθογραφικό λάθο. Ναι. Πώ γράφεται σωστά το σκόιλ. Εσύ πώ θα το γράφετε. Δεν ξέρω την μομικρονιότα. Είναι με ω. Skill να το πει. Είναι με ω και ήτα. Ήταν λάθο. Εγώ το δέχομαι. Το βγάλετε. Το ελικηκού. Γιατί το ηλικίκο εν μέψιλον? με Τι, τι είναι, είναι, σαν τα ηωλικοί, <laughs> τα σιρόπια, τα τέτοια, <laughs> πώ τα λένε, τα λικέρ. Σιρόπια <laughs> <laughs> Τα, Τι ήταν το σαν ελληνικό. την Ελλάδα αποστόλη Σαν Δύο Λάμδα Ελλάδα. τότε, κύριε. Ορθογραφικό δύο Λάμδα. Η Ελλάδα. Όχι, Α, Ά, και... η Ελλάδα έχει δύο Λάμδα. Έχει και δύο Κ. Μετζοκούκι. Όχι, μετζοκούκι. Πώ μετζο Έχει και δύο κάπα η Ελλάδα. Δύο κάπα Κ. Κακά. Ε, βέβαια. Αν ναι. δεν <laughs> <που> το, <laughs> το, Α, το ναι, ακούω, θα το λέει και τρίτη φορά. 800 τίτλοι. Δεν έχει να κάνει. Δεν το πήρε με την πρώτη να κάνω. Σα είχα δώσει το λόγο, κύριε. Λοιπόν, το άλλο. Το Μέτζο Κούκι, μετζο, νεοκτή έχω ακούσει. <laughs> νεοκτή, πώ γράφετε. Ε, ε Είναι ο νεοκτή. Αφού έχει γραφικό λάθο, δεν γράφεται έτσι. <laughs> του το ναι. έβγαλε από κάτω. Α ναι, πούμε, το έγραφε στον Χόρτο Βρούτσι και του έβγαζε κόκκινο από κάτω. Το mm. Μέτζο. Εγώ επιμένω, αφού έγιναν όλα αυτά. Το Μέτζο δεν είναι μηδιοζήτα. Όχι, είναι μηδιοζήτα. Αφού έγιναν, υπήρχαν μόνο τέσσερα λάθη. Γιατί το ακύρωσαν. Η επιμόρφωση των επιστημόνων πάει στο βρόντο, δεν θα επιμορφωθούν, Όχι, δεν θα μάθει κανείς για το μέτζο. Σωστά. Το πήραν πίσω να το διορθώσουν, να το ανεβάσουν πάλι. Έλεγε λοιπόν ο Άδωνη την προηγούμενη εβδομάδα που δεχόταν η κυβέρνηση. Πάλι μια Άδωνη, κοινική. τι θα γίνει. Αχούμε ε, πάρα πολύ. Καλά, Είμαστε δεν γίνεται. την ώρα. Μόνο ο Άδωνη. Τι έγινε. Είμαστε στι παλιέ δηλώσει. Όταν υποστήριζαν όλα αυτά που χθε άρχισαν να λένε τι καλά που τα πήραμε. Γιατί ακούσαμε την πρώτη δήλωση του, Άδων που, του, του Άδωνη που πήρε χθε το βράδυ. Θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Ουσιαστικά καλά κάναμε και το πήραμε πίσω. Αλλά πριν τρει μέρε έλγαινε πολύ καλά αυτά και δεν θα το πάρουμε πίσω. Έλεγε λοιπόν. Ο λόγο που χρησιμοποιήθηκε αυτό το εργαλείο, κύριε Θαλατών, είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί δεν θέλαμε να αφήσουμε κάποιε εκατοντάδε εκατομμύρια παρκαρισμένα στο ΕΣΠΑ, στο κομμάτι που ήταν αποκλειστικά για την κατάρτιση, mm -hmm. και να μην χρησιμοποιήσουμε και αυτά τα εκατομμύρια στη μάχη κατά του το ιού. Και να σα πω ότι ενώ στην αρχή όταν τα είχαμε ανακοινώσει προ τη υπήρξε πολύ μεγάλη κριτική και πάρα πολλοί επιστήμονε έλεγαν ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και δεν τα θέλουν κτλ. Mm -hmm. Ξέρετε πόσοι είχαν μπει στην πλατφόρμα Μικονέ. 160.000 δηλαδή από mm -hmm. 200.000 το σύνολο. Μέχρι το τέλος θα το πάρουν σχεδόν όλοι, ακόμα και αυτοί που δεν πιστεύουμε εμείς. Ο λόγος που αυτά τα προγράμματα είναι εξορισμού εξαιρετικά διαφανή είναι γιατί δεν αποφασίζει ο Υπουργός ή η Κυβέρνηση ποιος θα πάρει τα λεφτά. Ορίστε, ήταν εξαιρετικά διαφανή. Γιατί τα πήραν πίσω, αφού ήταν εξαιρετικά διαφανή αυτά τα προγράμματα. Εγώ επιμένω. Εγώ δεν άκουσα καλέ, Τι ήταν αυτό από πίσω. Έκανε μια βαζιμανική. Το ραβδομπλέντερ ήτανε. Έκανε έβαζε. πουρέ το κουνουπίδι. <laughs> δεν ξέρω. Την καν... ώρα που μίλαγε ο άλλο στην τηλεόραση. <laughs> Στα σπίτια τώρα μαγειρεύουν κιόλα δίπλα. Τι να κάνουμε. Εκείνη την ώρα βρήκε να το πατήσει. Την ώρα βρήκε. Αυτό ήταν κάτι ανάμεσα σε ραβδομπλέντερ. Κάτι τέτοιο. Καζανάκι και Δονητή ε, Ένα από τα τρία. Ο ήχο είναι αυτό, τον αναγνωρίζω. Ε, Έχει δει κάτι βίντεο που κυκλοφορούν. και τους τρει αναγνωρίζει. <laughs> Έχει δει. Επαγγελματίε. Ναι, αλλήμον. Ας... Έχει ε, δει κάτι. Εργάτε τη ενημέρωση. Ναι, αυτό ακριβώς Κάτι βίντεο που κυκλοφορούν από το εξωτερικό δυστυχώ. Που βγαίνουν και μιλάνε μπροστά κάποιοι, γιατί δημοσιογράφοι και από πίσω κάτι γίνεται στο σπίτι του. Του ξεφεύγει ο έλεγχο, βγαίνει η γυναίκα. Έτσι και είναι Όχι. Βγήκε εδώ, με την πατώφραγάλη και την νυχτά. Όχι, ρε, Εδώ λέω, βγαίνουν τόσοι πολιτικοί. Δεν μπορεί να γίνει κάτι από πίσω να έχουμε έτσι. Α, τίποτα, ψόφια. Ε... Δεν έχουν χαζά. Κλείνονται στα δωμάτια και δεν τρέπουν ένα. Τίποτα. Ο Χατζηδάκη το παλεύει, όπω μπορεί να χάσει τι ζωγραφίε του. Κάτι μουτζούρε. Να με ζωγράφισε, μουτζούρα θα κάνει το παιδί. <laughs> <laughs Συνεχίζουμε λοιπόν. Είμαστε... Το μοντέλο. Είμαστε στο θέμα των ΚΕΚ. Αυτά τα έλεγε ο άδενση και ο Βρούτη που ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί από χθε το βράδυ έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η κυβέρνηση είναι αλλιώς, τόλμησε, η κυβέρνηση μπόρεσε και έφησε. Δεν είναι κατάλαβα... εύκολο τώρα η κυβέρνηση ένα πρωθυπουργό να αναλαμβάνει την ευθύνη και να λέει έκανα λάθο η μερόμαξε ευθύλα και Γιατί έγινε το λάθο όμω, αποστολή, Γιατί έγινε το λάθο. Όχι για το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ο Συζητά είναι. Θα ακούσει τώρα. Μέσα σε αυτή την αγωνία να μην πάει κανένα ευρώ χαμένο έπεσε και αυτή η ιδέα εξηγήσαμε τους λόγους που δεν τύχε όπω ακριβώ θα θέλαμε Μάλιστα. διορθώθηκε σήμερα η δουλειά που γίνεται είναι, είναι πολύ είναι σε πολλά επίπεδα και εγώ θέλω και οκλάμε, να πω δουλειάς και, και τώρα... να θεωρώ εξαιρετικά άξιο υπουργό τον Γιάννη Βρουλτς Είχα αγωνία όταν μέσα στην αγωνία έγινε αυτό. Μην πάει αν ευρώχαίνω να μην χάσουμε τίποτα την τραπατήρα. Όχι, δεν είπα τι είπα αυτό. Τα λεφτά ερωτήματα, θετουμε Υπήρχαν τα σιγά καίνε. Ναι. Υπήρχαν τα λεφτά αυτό. που. Λέον όλοι ερωτήματα, ερωτήματα. θέτο. Υπήρχαν τα λεφτά από την Ευρώπη και είχαν αγωνία να μην, χάσουν μην τα χάσουμε. λεφτά. Και γι' αυτό τα δώσαν στο σχόλιο ελληνικό που πέρα για παίξω έπαιρνε τα λεφτά, που δεν θα τα πάρει τελικά. Και αν δεν γίνονται κατά κρατήματα. Αν δεν γίνονταν κατά κραγή, θα τα παίρνουν αυτοί οι αριζήδε και φαντάσσουν πόσοι αεριτζίδες έχουν πάρει λεφτά, διαχρονικά σε αυτό το τόπο, επειδή δεν υπήρξε ή δεν την πήραμε χαμπάρι, δεν, δεν, δεν. Καλά και τώρα ακόμα. Και, και τώρα, τώρα που υπάρχουν και, και, και τα μέσα, και για μέσα για να γίνει, Και, και, απλά, και, απλά, και, απλά, και κάποιο μα, θα γίνει τώρα συνανείς. καλύτερα, θα γίνει πιο... Ναι, περιμένουμε Ένας πάνω. λόγος ήταν αυτός, επειδή είχαν αγωνία που θα πάνε τα λεφτά, πώ θα βρεθούν λόγω κορονοϊού, με στην αγωνία σου κάνει και εσύ λάθη, είναι λογικό. Ε, δεν θα κάνει τροχαζά. Ο, δεν μπορεί να κουμπώσει με γέννης, το σου πηγαίνει στην λάθο ε, κόπιτσα. Όλα αυτά τα λάθη, όλη η γνώση που έχει είναι σε πολύ συγκεκριμένο τομέα. Μα όταν βιάζεσαι, <laughs> τι θα κάνει. <laughs> θα πάνε και καλά, σωστά τα τέτοια, τα γατζάκια. Και α πάνε λάθος τι έγινε, άμα βιάζεσαι. Βγαίνει ε, στραβά, αυτό θέλω να σου πω. Βάλε μια ρόμπα και βγαίνει από τα Τι ρόμπα, δεν μπορεί να κάνει λάθο κουμπή. Λοιπόν, ο Άδωνη εξηγεί. Εκτό από την αγωνία που είχαν για να τα κάνουν όλα αυτά έναν άλλο λόγο που το πήρανε πίσω, πίσω χτες στο μέτρο όλα αυτό, της τηλεκατάρτισης γιατί δεν θέλουν λέει να καυγαδίζουνε μέρες που ε, ναι, ε, με σκάσ... τους άλλους. Ναι. Η ουσία είναι ότι η κυβέρνησή μας δεν θέλει εν μέσω κορονοϊού να φαίνεται ότι υπάρχει λόγο να τσακωνόμαστε για κάτι τέτοιο αποφάσισε ο Πρωθυπουργό, κατά τη γνώμη μου σωστά να πει δε σηκώνο μη για στους μου Πάμε παρακάτω. Ούτω ή άλλω με πει από την αρχή: Εμεί ακούμε την κοινωνία. Κατάλαβε πω το γυρίζουν. Ακούνε την κοινωνία. Δεν θέλανε τσακωμού τώρα, τέτοιε μέρε, κόρονο ήμου. Τσακούλε μου, μου τι είναι, είναι αυτή καλύ, τώρα. Είναι καλή. Ενώ οι άλλοι θέλουν τσακωμού, η Σιριζέ, είναι καυγάτζη. Λιμένα τα, τα ζωνάρια. Ε, ενώ, ε, τούτη εδώ, Καλά, οι άλλοι και γαντάτες, είναι και αντάρτε, ε, είναι επαναστάτε. Δεν είναι τούτοι εδώ. εβδομάδα όμω τσακωνόντουσαν. Στα παράθυρα, ότι είναι, είναι πολύ ήταν... καλό το σύστημα, ότι είναι διαφανέ. Δεν ήταν αγεί μέρε αυτό... τότε, δεν ήταν μέρε. Δεν είναι για αγεί μέρε, είναι μέρε κορονοϊού. Α. Επί μία εβδομάδα τσακωνόντουσαν με το ΣΥΡΙΖΑ και βρίζαν το ΣΥΡΙΖΑ που το φέρνει το θέμα και το μεγεθύνει και κάνει και το αναταλό Χθε που το πήραν πίσω, δεν θέλαν να τσακωνόντουσαν. Κατάλαβε, δηλαδή τσακωνόντουσαν με το ζόρι πέντε μέρε. Δεν το γούστεραν. Δεν Έχει είναι δύσκολο αυτό. Είναι μια δεν θέλει να ναι. Μόνο την Αχτσιόγλου θέλει να παίρνει τηλέφωνο να μιλάει με την Αχτσιόγλου. Δεν έχει Πρέπει να την πάει τηλέφωνο, πρέπει να την ε, κάπου Ε, Το ωραίο είναι αυτό, θέλει να φαίνεται. Να είναι αλλιώ. Είναι, να, να το βλέπουμε όλοι. Όμω δεν θέλει αυτό. να δίνει και δικαιώματα στην άλλη. Δεν ότι ξέρω μιλήσαμε direct Δεν ξέρω τι γίνεται. Σήμερα είναι γιορτή όπω όλοι ξέρουμε. Ναι, τι γιορτή. Τα γιοριού. You. 10 χρόνια από το μνημόνιο. Ε, νιά, τι 10, 10 χρόνια που ο Γιώργος, δεν είναι. 10 χρόνια ναι. Δεν αυτό τώρα, μετά το θα γιορτάσουμε. Καταρχήν χρόνια πολλά στους Γιώργους, στις Γεωργίες, στους Γιώργιες και όλα Στη τα εικόνα. Στο Γογό, στο Γογουλίνη. Μπράβο, ναι. Στο Γόγο. Τα είχα ξεχάσει. Α, α Γόγος. <laughs> Μιας και λέω, <λέγα>, Γόγος. <laughs> Είσαι <laughs> καθηγητής τώρα, ο κύριος Γόγος. Γιορτάζει και το λέω, χαραλό πως Γόγος. Ναι, ναι. άλλο αυτό. Ee, είσαι καθηγητή, του τμήματο Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου πατρών, Παθολόγος, Λοιμοξιολόγος. Πού να σε βγάλει η ζωή να βγεις στο Λιάγκα. Σε σπουδέ Τόσες πουδές, τέτοια κατάντια. Έχει φάει τα χρόνια του στα Έχει φάει τα χρόνια για να βγεις ένα Λιάγκα και την τσολάκη σε τον παπανότα. Συνομιλεί τώρα με το. Τι να κάνει ο επιστήμονα. Τι είναι, να βγει θολό πλάνο <laughs> με κινητό που έχει δαχτυλιά πάνω. <laughs> Τι να κάνει. Βγαίνει στο λιάγκα. τα η μοίρα εκεί. Τι είναι αυτό. Ο κορονοϊός Ο, ο, κόρον, ο, κόρον, είδες είδες Ά, ο Αυτό που λένε ότι δεν είναι ταξικός ταξικό. Όχι, είναι. ταξικός είναι. Κοίτα <laughs> <laughs> <laughs> το θέαμα εκεί. Να καταλάβει. Λοιπόν, σήμερα είναι οι Γιώργηδε. Ναι. Ένα κορυφαίο Γιώργο αυτού του τόπου. Θα γιορτάσουμε μετά τι διαφημίσει στο Καστελόριζο. Μου λέει Γιώργο. Ο Παπανδρέο. Ο, ο, ο, ο Παπανδρέο. Ο ο Επειδή είχαμε 21η Απριλίου προ Παπαδόπουλο. Δηλαδή. Όχι, ο Γιώργο Παπανδρέο, γιατί σαν σήμερα μα έβαλε και στο. Ε, πήγε στο Καστελόριζο. Μεγάλη. Αυτά όμω θα τα ακούσουμε. Μεγάλου προ... σταυρού. Τώρα θα ακούσουμε το Γιώργο στα παλιά καλά του προ-Καστελόριζο. Πιλίκιο. Και με πάμε. Μηδένει στο Πιλίκιο. Και με αυτό πάμε και στι διαφημίσει. Win Win Win Win Επίσης Ναι, οραματίζομαι το Ανόητο Με λένε Ανόητο Και ποτέ δεν τραγουδάω. Αγάπης, το γλυκό Εμείς μιλάμε δικαιώματα. Δεν έχω μάθει. Εγώ ο Γιώργος Παπανδρέου. Μαργαρίτες να μαντάω. Αυτός είμαι ο Γιώργος Παπανδρέου που ξέρετε. Δεν περιμένω γυρισμό Είναι δικαιώματα για όλους η εργασία Είναι δικαιώματα για όλους η παιδεία Δεν έχω μάθει μαργαρίτες να μάθαω Δεν περιμένω κανενός στο γυρισμό Και δόξα το Θεώ Μέλενε Γιώργο Και το χέρι θα χτυπήσω Κι αντισαχαπείς το γλυκό μικρό καημό Παρά τις πανθολομογούμενες Πανθολομογούμενες Πανθολομογούμενες Πανθολομογούμενες Πανθολομογούμενες Δίνουμε όλοι το παρόντι Κυριακή Τις κάλψες εσύ, Μαυροκέφαλε, φύγε απ' τη χώρα μας, μας κλέβεις τις γυναίκες, μας κλέβεις και τις δουλειές. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω αξιόπουστα θα υποφέρω στη ζωή κάθε στιγμή δεν πρόκειται να τα βάλω κάτω. Γιατί δεν έκανα Ότι θα πρέπει να κάνω Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα Είναι ότι οι θείε του ελληνικού λαού Θα πιάσουν τόπο Γιατί σαν άνθρωπο, Δεν είχα την πυγμή Και κοιτάζω γύρω μου και λέω Ότι είμαι μπ***ς Γιατί δεν έκανα Ότι θα πρέπει να κάνω Γιατί σαν άνθρωπος Μηδέν, μηδέν στο πηλίκιο Ευχόμαστε το, τα χρόνια πολλά και, την, και την, το Χριστός Ανέστη Και εγώ ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής διεθνούς, αυτό προωθούμε Ένωση, την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξη που από κοινού δημιουργήσαμε, έχω ήδη δώσει εντολή στον Υπουργό Οικονομικών να κάνει τι απαραίτητε ενέργειε. Και οι εταίροι μα θα συνδράμουν αποφασιστικά ώστε να παράσχουν στην Ελλάδα το απάνεμο λιμάνι που θα μας επιτρέψει να ξαναχτίσουμε το σκάφο μας με γερά και αξιόπιστα υλικά. Όμως πλέον ξέρουμε το δρόμο, ξέρουμε το δρόμο για την Ιθάκη και έχουμε χαρτογραφήσει και τα νερά. Αυτά έλεγε. Τέτοια ώρα ήτανε. Νομίζω ότι πειθαρχίας το έχαμε βγάλει. Πριν 10 Α, χρόνια. Αυτά τα, τα χαρτογραφημένα νερά, όπω τα ζήσαμε όλα τα τελευταία 10 ο, χρόνια, λε, δεν πήγε τίποτα κουντούρο, τίποτα στην δική. Ήταν με ο, σχεδιασμό όλο αυτό. Ήταν ένα ο, αποτέλεσμα ο, σχεδιασμού. Ο, να. Ο Γιώργος Παπα-Κωνσταντίνου. Και όπω βλέπει από τότε, η χαρτογράφηση μέχρι σήμερα. <laughs> πηγαίνει. Πηγαίνει <laughs> με το π... νεοκτή από το μνημόνιο μέχρι το νεοκτή, το νεοκτή, είναι συνεπή χώρα είναι όλα τέλεια έτσι λοιπόν μπήκαμε τότε από το Καστελόριζο ε, και έβγαλε ε, ήταν όλα αυτά που γίνανε εδώ έλεγε και για την Ιθάκη Μο, προφανώς οι Συριζαί άκουσαν εδώ για την Ιθάκη και έκαναν το τελειωτικό διάγγελμα πάνω το τελειώσουμε από την Ιθάκη ε, κάποια στιγμή μετά σε μια εκπομπή του Α της Σοφίας Παπαϊωάννου, είχε πάρει συνέντευξη με, από τον Γιώργο Παπανδρέου και τον ρώτησε για αυτή τη στιγμή γιατί Εναι. διάλεξε το Καστελόριζο να πάει και πώ του ήρθε, ενώ μπαίναμε σε μια μαυρίλα μέσα, δεν ξέρουμε τι τέλειομόθα έχει, ανεργία, απολύσει, περικοπέ. Υποθέτω περικοπές. Μετά από, από μελέτη και όλα αυτά είχε κάποιο λόγο συγκεκριμένο, δεν είναι τίποτα. Είτε έτσι ναι. Εκεί έκανα τα μπάνια μου και πήγα και το Και βρήκε, Απρίλιο δεν κάνε, νομίζω να κάνει μπάνια, και βρήκε ο Θεούλη. Ο Θεούλη Γιώργο. Ε, δεν νομίζω, ναι. Κάνει κανό το Δεκέμβρη. Μέχρι το Μάιο κάνει ποδήλατο. Ε, μετά, μετά κάνει μπάνια και κανό. Και βρήκε. Την εξή απάντηση να πει είναι ο Πρωθυπουργό που μα έβαλε στο Δουνουτού που έλεγε θα μπούμε ποτέ. Mm -hmm. Που ξεκίνησε να άνοιξε μια μαύρη πόρτα <που> για τη που χώρα. Μα έβαλε που ανακοίνωσε ότι Ναι, <σχελίες> <πίσω, σχελίες> ναι, ναι. Είχαν βοηθήσει και προηγούμενοι. Οκ. Okay. Εγώ έβαλα την τελική υπογραφή. Και βρήκε την εξή απάντηση να πει ο Γιώργο Παπανδρεύου. <σχελίες> Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πόση μεγάλη φασαρία ε, και πόση κριτική άκουσα γιατί έγινε στο Καστελόριζο. Θα μπορούσα να το είχα κάνει σε ένα τέτοιο δωμάτιο, άχρωμο, άοσμο κτλ. <σχελίες> Έτυχε. Είχα μια συνάντηση στο Καστελόριζο εκείνη τη μέρα. όμως επειδή είχαμε πάρει την απόφαση, είπα: Γιατί να μην το κάνω στο Καστελόριζο. Το Καστελόριζο, για όσου ε, κα μου κάνουν κριτική, έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειε. Το Καστελόριζο για την, Ελλάδα, για την Ελλάδα, για όλα αυτά που διαπραγματευόμαστε στην ευρύτερη περιοχή, για, τις, για την ενέργεια, τι εφαλοκρηπίδε κτλ. Έχει σημασία. Το ότι το Καστελόριζο αναδείχθηκε σε πρώτο πλάνο διεθνώς θα έπρεπε να χειροκροτηθεί και όχι να ακούω κριτική. Σε... Δεν έχει σημασία, σε... δεν σημασία. Σημασία. Σε... Αναδείχθηκε, σε... αναδείχθηκε, σε... αναδείχθηκε σε... ελληνικό νησί, αναδείχθηκε το Καστελόριζο. Τη μέρα που πέραμε στο μνημόνιο. Δεν έχει σημασία. Αναδείχθηκε διεθνώς ε, το Καστελόριζο και τη σημασία που έχει για την Ελλάδα. Και βράσε όριζο. Θα έλεγε ένα win-win. Προωθεί δυνατό. και τον τουρισμό ταυτόχρονα. Έβαλε μια χώρα στο μνημόνιο. Πήγε. Ο νου του ήταν στην επικοινωνία και στην εικόνα. Και λέει ότι αναδείχθηκε το Καστελόριζο. Και γιατί όχι την αντίπαρο. Δηλαδή θαύουμε μια χώρα Σου για να το αναδείξουμε. Γιατί το Καστελόριζο είναι για τι υφαλοκρηπίδε, δεν μπορεί να πει πολλά. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν Α, μπορεί να Έχουν φτάσει στην αντίπαρο τα, τα πλοία. Στέλνει τώρα. Θα πάμε και στην αντίπαρο ε, στο επόμενο. Σε... Έρχεται ένα μνημόνιο. Λαλούνα, έρχεται. κάτι να πει, το φεγγάρι, <laughs> ότι να έχει μια λογική στην στο Βουντα, σκοτάδι πάμε Την Πούντα. Ναι, αυτό λέω. Ε, κοντά είναι αυτά. Επειδή θα έρθει μνημόνιο. Mm. Φαίνεται. τον καταλαβαίνει ο καθένα. Θα διαλέξει, φαντάζομαι, αυτό που θα τα ανακοινώσει, μάλλον ο Κυριάκο. Ένα επίση νησί, γιατί και αυτό ασχολείται με την. Εκτό αν πάει με τις εγδρομές, Ασχολείται με τι εκδρομέ. Θα πάει στο Μέτσοβο, ξέρω εγώ. Τώρα λέει. τα μηνύματα. Μέτζο νεουκτή. Τη Πέμπτη. Τη Πέμπτη. Ελληνοφρένη okay. τη Πέμπτη, <laughs> ναι. ναι, <laughs> εδώ <πέντε, laughs> δεν ναι, τα πάμε αυτά. Δεν πειράζει, θα τα πούμε σε λίγο. <laughs> Στέλνει τώρα εδώ ο Νικόλαο από τη Ρόδο, άγριο κυνηγητό στου Εθέρε, τώρα νότια Ρόδο. Προφανώ εννοεί τουρκικά και ελληνικά μαχητικά, αυτό πρέπει να εννοεί, αν καταλαβαίνουμε. Ή ναρκωτικά απλά. Δεν νομίζω. Μάλλον εννοεί τα μαχητικά που κορονοϊό, ναι ή όχι, συνεχίζουν κανονικά οι Τούρκοι όλο αυτό. Αυτό είναι ο Ελληνοφρένη τη Πέμπτη που ακούτε. Λοιπόν, Τι εδώ στα παραπολιτικά. Ακούσατε, ναι, ναι radio.parapolitica.gr είναι το mail τη εκπομπή. Βλέπουμε εδώ τα μηνύματα που στέλνετε τώρα. Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. Μα ακούτε και την εκπομπή την... να ακούτε ζωντανά από το ελληνοφρένια.net.gr και μετά σε ηχογράφηση. Όπω και στο YouTube μπορείτε να μα βρείτε, να κάνετε και chat. Όχι, ναι, Όχι, ναι ισχύουν <laughs> όλα αυτά. <laughs> ναι, ναι, ισχύουν. Όπλα <laughs> σε με, περιμένω. Και ε, πε, ε, με, με, με, με το που τέλειωσε ο κύριο Γόγο στο Λιάκα, βγαίνει ο Μπαμπινιώτη τώρα. Ο κοιτή δεν αυτό. Α, ο μπράβο, ναι, λάθος, ναι, ο ασκητής, δεν βλέπω καλά, δεν με βοηθάνε τα μάτια μου. Ναι, το καταλαβαίνω. Γέροντα, γέροντα, πάρε αυτό το δεκαράκι να πάνα να πιεί μια πείραμα τη Ο ασκητής όμως είναι τεριαστό, δεν είναι περίεργο. Πώς το, ο κορονοϊός σκότωσε το πάθος της σχέσης, αυτός ο τίτλος. Από μακριά δεν μοιάζει ο σκητή με τον Παμπινιώτη. Ε, ε, ε, μοιά, μοιάζει Δημητρινάτα. Όχι, εξαρτάται τι λέει. <laughs> ναι. Κάποιο μοιάζει με κάποιον, όχι με αυτά που λέει. Με βάση αυτά που λέει. Ε, αλλά με, όχι, αυτό που είναι. με βάση αυτά που λέει. Και αλλά, μιλάει και, και ακούει σοβαρά η κυρία Κατερίνα Γκαγκάκη. <laughs> Η πρώην δημοτική σύμβουλο του Κώστα Μπακογιάννη που υπάρχει Νομίζω φύσα. είναι ακόμη αλλά δεν, δεν είναι στο στην Τεχνόπολη Παραιτήθηκε από τα πολιτιστικά μόνο Μα μάλλον Μετά από αυτό που είχαν κάνει το σεξιστικό Όλο αυτό στο εκεί ολιάκα. Λοιπόν ε... Ακούει και η τσολάκη, ακούει και ο λιάκα, Δεν ακούνε Τι Άλλα, άλλα ακούνε αυτοί, δεν έχουν καταλάβει δεν Τα μισά δεν τα καταλαβαίνει αυτοί Δεν έχει σημασία Σημασία mm. έχει ότι είναι εκεί στο παράθυρο και Τι το και γεμίζει τα φτώχεια. Τι <συντ'> να δω, Τρία παράθυρα και ένα κενό δεν πάει. Όχι. Κάτσε, Λε... αγάπη, να γεμίσει τι εκπομπέ Να βάλουμε ένα φίκο. Κάτσε, είναι κόσμο. Ή φυτά ή κόσμο. Ναι, δεν μπορεί να βάλει φυτό σκέτο. Δεν, δεν μπορεί να βάλει το φυτό σκέτο. Γι' αυτό υπάρχουν συνάδελφοι για να καλύψουμε τα φυτά. <συνάδελφοι> Θέλω να φύγω με μια τρέσσα. Από μια τέτοια εκπομπή που τη βλέπουμε κι εμεί, πήραμε το ηχητικό που ακολουθεί είναι ο Τον ξέρουμε όλοι τον Καλίδη που κάνει δηλώσει. Ο ρατσιστή Καλίδη, τι είναι. Ο Καλίδης, ο πούμε. Ο καλλιτέχνη. Ναι, βρε ο καλλιτέχνη. Απέστρεψε να βάλει τα μπέλα στου ανθρώπου. Ο Καλίδη δεν είναι που δεν είναι που δεν Θεό που δεν έγιναν τα παιδιά του ο γιατί θα τα σκότωνε. Ο Καλίδη, λοιπόν. Ο Καλίδη, λοιπόν, είναι στην καραντίνα. Μένει μέσα στην καραντίνα για ποιο λόγο. Για να γλιτώσουν τα παιδιά του από του γκέι. Όχι. Θα μπορούσε να το πει. Πώ θα περάσατε αυτό το ιδιαίτερο Πάσχα. Εγώ. Παιδιά, διαβάσματα, κουζίνα... Ως νοριζόμαστε καλύτερα με τη Λεάννα. Έχουμε και τρία μικρά, έτσι, τη παραδιφάσαρια και όλα αυτά. Τα οποία μόνος πέρα να πετάξουν τα Εμείς Μέσα στο σπίτι γίνεται χαμός. Αυτοτισία, φυσικά, για το καλό του Σταυροπόλτος... Ε, Αυτοτισία, φυσικά, για το καλό του Σταυροπόλτος... Ε, δεν ε, μπορώ να πω ότι Μένουμε μέσα γιατί είναι μια αυτοθυσία για το καλό τη ανθρωπότητα. Κοίταξε να δει, αν δεν μιλήσει και το ο πνευματικό κόσμο, πότε θα μιλήσει. Τώρα το έχουμε ανάγκη να, και εμεί όλοι. Όλοι μα. Όλοι είμαστε μέσα και θέλουμε το πνευματικό κόσμο. Βγήκε η μενεγάκη χθε. Υπήρχε δύο τιγάνια. Βεβαίω. Στην καρατίνα. <laughs> τι ήταν αντικολλητικά, τι τετράγωνο για, για ψήσιμο ε, ε, στη φωτιά, τι ήταν. Δεν είπε λοιπόν. Επαγωγικά. Δεν είναι η μενεγάκη ο άνθρωπο που θα βγει να πει την προσωπική του ζωή στα κανάλια. Δεν είπε. Ε, δεν είπε τι τη γάνια. Για να χτυπάει το ματέο. Δεν είπε τι τιγάνια. Σταματάει μέχρι εκεί η προσωπική ζωή. Βαβιέρα. Πήρα, πήρα δύο τιγάνια. Θέλω δεν. να ξέρω. Δεν μπορεί να το Πάλι θα λένε οι ακροατέ. Τι ξέρει τα, τα υπόλοιπα. Τι λείπαν από τον οικοκυριό, θέλω να ξέρω. Δεν είπε. Ε. Δεν είναι από αυτού που θα βγάλει φορά παρτίδα τη ζωή της. Μα την έβγαλε. Δεν την έβγαλε. Είπε, είπε τα δύο τιγάνια. Ναι, αλλά δεν είπε τι τιγάνια. Αυτό πάλι, είναι το σημαντικό. Γιατί ε, αυτό... αυτό είχε μόνο από τον Καλίδη. Ναι, αυτό ότι τον Λίγο είναι. Ότι ένα Καλιτέ είναι να σώζει την ανθρωπότητα. Το θεωρείς λίγο εσύ. Όχι, γιατί δεν είναι μόνο Πύριο Παπαδόπουλο και άλλο προσπαθεί. Εντάκ, πολύ πολλοί προσπαθούν. Πολλοί λέει. προσπαθούν. Πολύ προ... ούτε, από αυτού, είναι... ούτε από αυτού είναι... του κυριοσκόπου που κάνουν ναι, τα βιντεάκια με την ευκαιρία. Όχι, τώρα δεν είναι τέτοια. Όχι, λέω δεν είναι. Ο Βελόπουλο λοιπόν. ζωή. Πα... Ο... Κυ, περνάμε στην πολιτική ζωή. Ο μιλάει για τον για μένα ο ΙΕ έχει φύση θέση αν ανθελληνική. Τελεία και μπαύλα. Βασική υπηρεσία είναι και η υπατερμοστία για τι πρόσφυγε, όπου εκεί κάνει κουμάντο μαζί με τις ΜΚΟ στα ελληνικά νησιά. Η υπατερμοστία, η καλά του ξηγένται αυτό. Καλά του κάνει και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία και τον ΟΙΕ και την υπατερμοστία, καλά του ξηγένται ο Μα κάνει να μου πρωθυπουργό, θα του είχα πετάξει από τη χώρα μου έξω και αυτού και όλου του. Να κλείσουμε καμπάνε, να κλείσουμε μεγάφωνα, να κλείσουμε τι εκκλησίε, να κλείσουμε το αγιοφό, να τα κλείσουμε όλα. Τέτοιο μισοχριστιανισμό, τέτοια ελληνοφοβία, τέτοια χριστιανοφοβία, λιγνά δεν την περίμενα. Να χαίρεστε λοιπόν οι ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία που, θα το πω ευθέω, έφερνε τον κοροναϊό χριστιανισμό. Έτσι μα είπε η Νέα Δημοκρατία. Έτσι μα είπαν. Έτσι μα είπαν. Γι' αυτό ελάλησαν και αυτό αποφάσισαν. Μόνοι του. Μόνοι του τα μεγάφωνα του πείραξαν. Όλα μαζί. Τραμπ, ΟΗΕ, αν ήμουν πρωθυπουργό. Κοίταξαν, ε, ε, πολλοί ε, έχουν ζοριστεί. Με, με τον εγκλισμό, πολλοί έχουν ζοριστεί. Κάποιοι μπορεί να το όριξαν στα σκληρά. Ο Φελόπουλο ήταν από πριν. Μπορεί να σνιφάρει. Μπορεί να σνιφάρει τέτοιο, εταιρικών. Κάτι. Δεν ξέρω. Το ξέρει αν κάνει το εταιρικών και άλλε χρήσει. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί γιατί... να κάνει ένα overdose, το μαχικό. Όπω ακούμε τώρα του επιστήμονε, ακούω ότι ένα φάρμακο κάνει καλό, αλλά κάνει και κακό. Γιατί δεν το κάνουμε. Τα κακά. Ορίστη παρενέργεια. Βλέπετε, αυτό είναι αποτέλεσμα ναι, ναι, παρενέργεια. Όχι, έχει υποκείμενη νόσο. Νόσο. <laughs> Χρόνια τώρα. Ο πρώτος που νόσησε. Δεν νομίζω, ήταν κι άλλη. Πολύ μαχητικό, λέει η παιδιά. Επιβεβαιώνω, η αρετή από προφανώς από κάτω, από την Πώς στη Ρόδο. Ρόδο. Κάτι γίνεται στη Ρόδο. Ε, το στέλνουν δύο-τρει ακροατέ. Και έκανα δύο-τρει ακόμη. Είπαν ότι δεν ακούστηκαν τα του Γιώργου Παπανδρέου. Εμεί αυτό το τα ακούσαμε. Ε, κάτι παίζει, δεν ξέρω. Και Α, παλιά είχαμε κάνει θέματα φάση. Μπορεί να είναι άλλη φάση. Ναι. Είναι φάση το αγόρι. Είναι φάση. Ε, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα ακούτε. Μα έβαλε στο Καστελόριζο. Ήταν ο λόγο του. Έγινε το διάγγελμα το περίφημο. Στο Καστελόριζο με τη μοβ γραβάτα και πίσω το φόντο ένα τουριστικό νησί. Λε και πηγαίναμε διακοπέ. Ε, ακούσαμε και το Βελόπουλο έχουμε διακοπέ, Άδων... αλλά διακοπέ όμοιε με εκείνο πηγαίνουν στα ξερονήσια. Το καλό κουράγιο. Ακολούθησα μέσα μετά καναδύνουν. Αργότερα του όλοι ρεύμα, αυτό Ρένα. δεν ήταν. Ναι, ναι, ναι. Ο Άδονη λοιπόν, ο Άδονη, προσπαθώντα από χτέ να πείσει ότι ε, με φοβούνται και δεν έρχονται οι Σιριζέοι να μιλήσουν με μένα και η αξιόδου που την παίρνουν στο τηλέφωνο γιατί με φοβάται γιατί έχω επιχειρήματα για τα κέκ. Πριν καταργηθούν τα κέκτα. Το να τον έχουν γραμμένο δεν παίζει. Όχι. Α. Έτσι το πούλησε. Να. Ότι και, για να χρησιμο... και για να πείσει τον κόσμο ότι. Το να μην θέλουν να ξεφυλιστούν δεν παίζει. Όχι, όχι. Γιατί το ότι είναι πλάι στον Άδωνη. Α, βγήκε όχι. στο Λιάκαβι. Και ο Άδωνη βγήκε στο Λιάκα. Προφανώ. Όχι. Δεν είναι αυτό. Και για να πείσει ότι τον φοβούται η Σιριζέη, χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα σε δύο από τι χθεσινέ πέντε του εμφανίσει σε κανάλια, όταν είχε κάνει μια ερώτηση προς τον Τζακαλώτο, όταν ο Τζακαλώτος ήταν Υπουργός Οικονομικών. Mm -hmm. Θα ακούσουμε τα δύο αποσπάσματα το πρωί στην ΕΡΤ και το βράδυ πώς θα παρουσίασε για να δείξει ότι οι ΣΥΡΙΖΑΗ τον τρέμουνε. Ξέρετε κυρία Ανθή Βούλγαρη πόσες φορές ο υποφαινόμενος ως Βουλευτής Αντιπολιτεύσεως έκανε ερώτηση στον αρμόδιο Υπουργό Τζακαλώτο για το ταξίδι του Τσίπρα στο Παρίσι που πήγε κρυφά με το υποθυπουργικό αεροσκάφος να δει μία τράπεζα πόσες φορές του έκανα την ερώτηση στη Βουλή και ο κύριος Τσακαλώτο δεν ήρθε να μου απαντήσει, θέλει να σου πω τον αριθμό 116 φορές Ξέρετε πόσες φορές κατέθεσα την ερώτηση για το ταξίδι του Τσίπρα στο Παρίσι όταν πήγε κρυφά με το αεροπλάνο σε μία τράπεζα 113 φορές, 116 φορές, 113 φορές, 116 φορές Το Στόπεν ήταν το πρώτο ηχητικό Τι έγινε, γιατί δεν μέτρα έκανα Όχι, τα, τα... κράσαρε Προφανώς Πού χάθηκαν 2-3 φορές για <laughs> <Τρεις> 3 φορές χάθηκαν <laughs> Χάθηκαν 2-3 ερωτήσεις Χάθηκαν Τρει ερωτήσεις, έχει. σε 113 τι σημασία έχει Ναι εντάξει Αν θα είναι 113 αν θα είναι 116 Χτες που είχε βγει το πρωί ήταν και ο γιο του πίσω, είχε πάει. Έγινε αυτό το απρόπτωτο που λέγαμε. Τι έκανε. Ε, τον κοίταγε, απορριμμένο. Ναι, στο όπεν. Σκέτο. Όταν φώναζε την Αξιόγλου να βγει. Ναι, τρόμαξε το παιδί. Ε. Ήταν πίσω Τι θέλει να πατέρε με στην ταλέπα. Δεν του πέρε τίποτα. Σαλόνι είναι. Το παιδί? Όχι, το... ο Άδωνη. Σαλόνι γέννησε. Όχι, ήταν. Φαίνονταν ένα σαλόνι από πίσω. Και πήγε το παιδί και τον κοίταγε. Ωραίο. Δεν, δεν το θυμάμαι. Τώρα έλεγα και τον Άδωνη. Πάντα όταν είναι ο Άδωνη. Όχι το παιδί, το σαλόν. Αξιγρασία. Αυτά τη νεοσέτ, τα πεταμένα. Η υγρασία. Είχε φωσκόμωτα τα σχήματα, ο ναι. τύπο. Ναι. ναι, ντροπή. Θέλω να πω, ψιλογίνονται απρόπτα, αλλά πρέπει όλα αυτά να ενισχυθούν με κάποιο τρόπο. Ε, λέει εδώ ένα ακροατή. Ακροατή, ναι, ναι. Ε, δεν γνωρίζουμε λέει, ακόμα. Του φωτούσε χλαμίδα το παιδί. Όχι. <laughs> <το παιδί. Ήταν laughs> <το> Έτσι <χέση, laughs> <και> κιντρύνεται κανονικά. <laughs> με ρούχα ναι. σημερινά. είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό δεν έκθεση ανηλίκων. Μα κοροϊδεύουν. Το ισορούτηκαν. Έλαντε. <ε> δεν γνωρίζουμε λοιπόν αν θα ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά, ωστόσο η επόμενη πρέπει να σχεδιαστεί τώρα και όλα να είναι επανέτοιμα γέρο, <pollution> λέει εδώ ένα ακροατή. Εκρεμότιε που αφορούν αντικαταστή δευτετών, τοποθετήσει δασκάλου δικοί ήταν βιβλία και οι ηλεκτρονικέ πλατφόρνε δεν πρέπει να υπάρχουν. Ανεκδοτό. Σιγά μη να ασχοληθούν. Και κάπου σε ένα γραφείο με ακριβέ κουρτίνε έχει λυθεί κάτω και χαροπαλεύει στο γέλιο ή καιραμέω. Καιραμέίο. Εδώ δεν ξέρουμε πώ θα ολοκληρωθεί, που δεν θα ολοκληρωθεί. Τέλο τη 13 Μαρτίου, μόνο η τρίτη λιγού, μάλλον από δεν θέμα. Για να παλιώνουμε τη εξτάσει. Ναι, ναι. Και τώρα θα ξεκινήσει από Σεπτέμβρη. Με τι, με βιβλία, θα έχει κάνει με καθηγητέ τη θέση του, με αναπληρωτέ εκεί Μήλυ, που βρίσκονται. Ε, Αφού δεν θα ξεκινήσει. Αναπληρωθεί η από την προηγούμενη θα χρονιά. Όχι. Και θα φύγουν μετά πάλι. Στον πρώτο γκούχο. Γκούχο. <laughs> με το πρώτο βλέμμα. Ξέρει που έχει πάει ο παπά που έρθει για τον αγιασμό. Αν έχει πάει στου Άγιο το ρισκάρι. Φίλα το, το χέρι του παπά να φιλήσουν. Αν θα, θα γίνει αγιασμό, θα ευχηθούν και θα πάρουν το πολιτήριο. Το πολιτήριο τον Ιούνιο. Και ό,τι μάθανε, μάθανε. Όχι, τα λέμε, παιδιά. Και πούνε ανοιχτά τα σχολεία, τι μαθαίνουν. Την Παπαγαλία, αυτή τη χαζωμάρα. δηλαδή τα λιπορούμε με του δρόμου που πηγαίνουν στι δουλειέ μα και είναι όλοι αυτοί σχολικά. Όχι, δεν τα παιδιά. Καθηγητέ, γονεί. Σήμερα είχε κίνηση. Τις δεν είναι. ξέρω τι έγινε. Αν θυμάμαι, μπορεί να χρειαστεί χρειαστήκανε βοήθεια πολλοί άνθρωποι. Δεν μ' άνθρωποι μα μπορεί να τελειώσαν η παρακεταμόλη. Μπορεί να τελειώσουν η σε 20 λεπτά. Δεν θέλω αυτό να ξαναγίνει μία ώρα. Δεν oh. μ' αρέσει αυτό. <laughs> λοιπόν, μείνετε σπίτι σα, παιδιά. Παπαδόπουλο, νέο Παπαδόπουλο. Είναι σοβαρό. Να... Προφανώ. Το λέω και είναι... νύπτο τα σχήρα σα. Μα είχε κίνηση. Δεν ήταν στον πειραία μπαίνοντα η ρόμο Πολυτεχνείου που ήταν άδεια. Εγώ ήμουνα και 5-6 ακόμα. Τι έγινε. Είχε ένα μπλόκο εδώ στο. Στο δημοτικό θέατρο αφού έξω και ένα μπλόκο. Αυτό καθυστερεί ο κόσμο. τώρα. Στο δημοτικό είναι κάθε μέρα. Το μπλόκο δεν κάνει πάντα. Σήμερα είναι όμω. Θα σου πω γιατί. Το πρωί αυτό που επεσήμανα εγώ το επισημάνα και όλα τα πρωινάδικα. Όντω είχε κίνηση. Και είδαν και από, είδαν και τώρα, πριν σε live, είχαν αστυνομικού που ελέγχουν, γιατί του πήραν θάρρο αυτοί. Μηδέν νεκρού, χθες ανακοίνωσε το Τσιότρα. Σήμερα, βέβαια, έχουμε νεκρού. Αλλά τα κρούσματα είναι 5, 6, 7 κάθε μέρα, να και το Οκρανίδη. Οπότε πά, πάμε καλά. Τέλειωσε το Πάσχα και αρχίζουν τώρα και ξεψάρευε. Όχι, όχι, μέσα, μέσα μένουμε. Μέσα παιδιά, μένουμε μέσα να μην έχει κίνηση για αυτό που βγαίνουν έξω. Μέχρι το Ιούλιο θα στα, κάνουμε εκπομπή, θα είστε μέσα. Στα κεντρικά σημεία βέβαια με καμερούλα δεν το κάνουν. Στο Χίλτον απ' έξω, κάνει τον μπλοκ αλλά με κάμερα θα Κύριε, το κάνεις. Λέει, έτσι, τώρα, και τώρα και ε, δεν τώρα, Οπότε και τώρα τι. Από το Χίλτον σήμερα. Ναι, γιατί. Έμεινα μέσα, πρα. τι να κάνω. Μένουμε ε, μέσα. Μπορεί ο καθένα. Μα λογικό, κανένα. Δεν θα ένας. κάνω εγώ τα μπάνια μου στην πισίνα επειδή μένουμε μέσα. Μα τι είναι αυτά, επειδή είναι ένα ιό που ε, δεν ξέρουμε και... ότι μπορεί να και γρήπη. Έχει ιό το Χίλτον. Μάθαμε Όχι. κάτι. Όχι, δεν πάει Έχει στην εβδομάδα μόδα και στου έλεγε... ογερού τόπου. Κυβίρνα Δράκου δεν είμαι πλούσια, δεν θα με χτυπήσει ο ιό. Δεν παθαίνω. Αυτό ακριβώ. Λοιπόν, έχουμε διαφημίσει, πάμε να τι ακούσουμε και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Η είδηση τη χθεσινή βραδιά είναι η φωτογραφία του Βασίλη Κικίλια. Ναι. Εμφανίστηκε στο ο υπουργείο οτιδόδοτα. του. Ε, είναι ακούρευτο. Με μαλλί, άφρο θα λέγαμε. Θέμησα να μαντήρι. Σε πρώιμο στάδιο. ίδιο όμω. ή θανάσισαν το κούμπο από τα φθινιάνικα γερμανικά σούπερ μάρκετ όμω. Ναι. Όχι το γνήσιο δηλαδή. Μια προσπάθεια δηλαδή. Έχει πολύ πλάκα. Έχει πλάκα ο Κικίλια. Είναι ή ο Legas, που είναι με με, με μαλί αλλά είναι ο ίδιος ο θέμισανταματίτης νομίζω θα θα πει το, θα πάρει ένα τραγουδάει το μικρόφωνο και θα πάρει ένα τραγουδάει Στην καρδιά. <laughs> ας πούμε <laughs> ναι. έτσι τραγουδάει ο γονίδις όχι ο καρά. Ο ο καράς <laughs> ο Λίδης. Ο καράς είναι με ανάσα ο Γονίδη είναι Κόκαλο. Θα πω, ο καθένα τραγουδάει όπω μπορεί. Ο καράση. Στην καρδιά. Κατάλαβε, έχει μια διαφορά. Έχει μια διαφορά, όντω. Ναι, υπάρχουν διαφορές Βρείτε τις διαφορές Υπάρχει μια διαφορά τώρα, δεν είναι απλό. Επίση, θα έλεγε σαν το Φίντον Τίντο με ζουρομαλί. Μπράβο, ναι. Να το έτσι. Από κοιλιά είναι και έτσι. Δαχτυλιδάκια μου ρε το τα Δαχτυλιδάκια τα έχει. Να πετάνε μέσα τα δαχτυλάκια σου. Δεν κατάλαβε. και όταν ήταν πα Δεν το θυμάμαι. Είδε μια ειδή στι προηγούμενε μέρε τι, τι μαγείρεψε σήμερα η μπαλατσινού στην Κικίλια. Ε, αυτά είναι τα σημαντικά. Αυτά είναι τα σημαντικά. Τι τρώει, α πούμε, το μαλλή μεγαλώνει έτσι, σου πω. Τι του είχε μαγειρέψει. Κουνουπίδι. Τι του είχε μαγειρέψει. Σαν κουνουπίδι, τα μα. <laughs> Σαν κουνουπίδι σε κεφάλι για να κάνετε την εικόνα ναι σε μαύρο. Δείτε το είναι ωραίο είναι μια ωραία πινελιά μέσα στην ο Μπομπρός ε... <laughs> της πολιτικής. δεν είναι ακόμα θέλει. Εδώ θα βάλουν θέλει. μια λιμνούλα πλάτς, σε, σε πετάει μέρες. το Μιστρή γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες τα κομμωτήρια θα ανοίξουν 4 Μαΐου αν το αφήσει ο Κικίλιας Α, θα γίνει ο ζωγράφος ναι, θα γίνει κανονικά θα γίνει ο Μπομπρός Τσολιά σε ελληνοφρένια, μην πάμε μακριά. Για να κάνει κάποιο έκανε μακρι... και αυτό, και αυτό το έκανε στα πολλά που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Του κόλου βέβαια, όχι πολύ. Αντιγραφή φθηνή. Αλλά τέλο ε, Εντάξει, πιστεύω. δεν έχει σημασία. Ναι. Τα εμπορικά καταστήματα, που αυτό είναι το σημαντικό και μα απασχολεί όλου. Τι θα γίνει, θα πάρω. 20 του μήνα θα ανοίξουν. Συμφωνάμε, πληροφορίε. Με την 21-21 Μαου. Τι θα κάνουμε μέχρι τότε. Το τεγάνι πού το περίμενε κάποιο. Ε, ηλεκτρονικά. <laughs> Α, ηλεκτρονικά. Τα τεγάνια. Ηλεκτρονικά <laughs> μάλλον. Α, εντάξει. Τόσο αν είχε άκρη. Παράνομα. Άνοιξε. Έχω τη γάνια. <laughs> άνοιξε, <laughs> άνοιξε, <laughs> μαγαζό. Αύριο στι 9 το βράδυ χειροκροτάμε <laughs> τα τηγάνια που πήραν παράνομα. <laughs> Φαντάζεσαι. <laughs> <laughs> Μπορεί να γίνει και τέτοιο. <laughs> Μπράβο! <laughs> Μπράβο. <laughs> Μπράβο. <laughs> τα, η μαρέβα. Μην το ακούσει η μαρέβα. Παπα. Θα θα ψάχει ψάχει να, όλοι να πούμε θα χειροκροτήσουμε δεν θα βγει κανείς Αν πει Μαρέβα βγαίνουμε και yeah, χειροκροτάμε ναι, βγαίνουμε. Γιατί στηρίζουν όλα τα κανάλια Θα βγουν η κυρία Άντα. Μαρέβα, η κυρία Πρωθυπουργού Χειροκροτεί τη γάνια Το μαλλί του Κικίλια που έκανε αυτοθυσία Και τόσες μέρες Ήρωας, Ήρωας Γιατί Ήρωας. Το, το χειροκροτήσαμε αυτό Τον καλύβι, τον ομοφοβικό Γιατί το, το χειροκροτήσαμε Εμεί εδώ τα βάζουμε, γιατί τα παίζουμε εμεί εδώ hey, αυτό το hey, λόγο. Ε, τα παίζουμε, αλλά δεν προκαλούμε τίποτα. Λέει δεν εδώ... είμαστε influencers σε χειροκρότημα, με τσαπίζει αυτό. Ε, Εννοεί μαρρεύα μαρέβανα μια κλανιά με χειροκρότημα να κάνει αμέσω. <laughs> Έχει γίνει χαμό. <laughs> λέει εδώ ένα ακροατή, Γεια σα και ευχαριστούμε για την παρέα σας. Μπορούμε να έχουμε ένα κλειπάκι μόνο με το τραγούδι του Γιώργου στο site σα και στο YouTube. Είναι αυτό που παίξαμε πριν, μάλλον το με λένε Γιώργο. Πού δεν Λέ, ακούστηκε που λέει. Όχι, όχι, αυτό, αυτό ακούστηκε. ακούστηκε. <laughs> το καστελώριζα δεν ακουστηκε οχι Πάρ το από το site Θα το ανεβάσουμε μετά, κόψτε Αγαπητέ Κροατή, τι να αυτό το τι δώσουμε εμείς. Τι παιδί μου, όλοι δεν δούνται να κόψουν. τι είναι. Μοντέρ, όλοι. Ας μάθουνε, τι κάνουν στο σπίτι όλη μέρα. Έλατε, μια τηλεκατάρτηση, Με... δεν μπορείς Με... να κάνεις το μοντάζ. <laughs> μοντάζ ραδιοφωνικό. Ναι. Το wavelength. Μοντές. Μο Μοντεάζ, Φτιά... κάτι φτιάχνουμε... να έχει ένα ορθογραφικό φτιάχνουμε. Φτιάχνουμε εμείς. Μορδάζ. Τώρα σου δίνω ιδέα επιχειρηματική την εξωί. Να διδάσκουμε τι είναι καταρτισμένα. Και σάτυρα γιατί δεν κατάλαβα. Ας τη άτρε σάτυρα. έχουν ξεπεράσει όλοι αυτοί. Άδωνη, ο Γκάνουρ. Ο προηγούμενος, προηγούμενο. Το, το δύο ρωτά τον παραγωγή. Ναι, δεν λέω του κιτρίδε, ρε παιδί μου, από επαγγελματία όμω. Εντάξει. Ε, αν κάτι θα πιάσει είναι το μοντάζ, ραδιοφωνικό μοντάζ. Με κάνουμε παιδεύει. ένα περιοχικό μοντάζ και δεν κάνουμε. Τάπα και το κέκ. Τι. Είπα για το ΚΕΚ τόση ώρα, λέω. Τι Κάνω λέστε, ανορθόγραφα <laughs> πράγματα. Ναι, Μορντάζ, κάτι. Να το φτιάξουμε λοιπόν. Ένα ακροατή μα έστειλε από την Κέρκυρα στο, site, στο mail του site. Ε, Σπύρος λέγεται, δεν λέω το επιθυτό του. Ένα τραγούδι. Αλλά έχει <laughs> ωραίο ήχο. <laughs> από την Κέρκυρα, Σπύρος, <laughs> <είσαι στο laughs> <διάνο. laughs> Πώ ε, το διάβει. Πώ έκατσε. Το. Βγάλει τον Άδωνη, ο κ. Άπεξο Άδωνη. Θα παίξει το τραγούδι. Κορονοϊό Βασιλικό είναι το. <laughs> ο τίτλο, σας ακούσουμε λίγο. Προσμένη στο παραθύρι μου Στο παραθύρι μου Και στη δουλειά δεν πάω Για το χατήρι του Για το χατήρι του Και τα βράγκα μου τελειώνουν Ζωνουν. με το σκύλο μου βολτάρω φρέσκο αέρα για να πάρω Καθαρό ήχο γιατί μας θέλουν και άλλοι φίλοι και δεν έχουν καθαρό ήχο και δεν μπορούν να παίξει. Αυτό είναι πολύ καθαρό και με από τους λόγους που προέρχεται. Νέα ιδέα, να κάνω επιχειρηματικό πάλι. ναι, πάντα. Reality yeah. show, Ιντερνετικό. Τόσα τραγούδια έχουν βγει αυτόν τον καιρό. Να κάνουν μια κριτική επιτροπή. Όλοι ξεβρακώνονται στο σπίτι του. Α το πήγε αλλού. Το Το reality και ξεβράκωμα δεν γίνεται. Άρα μουσικό έλεγε. Α το διαλανόμα λέει, αμέσως πήγε το μυαλό σου. Μουσικό είναι, αυτά τα λέγανε. Έχω ακούσει ότι όλη αυτή την εποχή στέλνουν τέτοιε φωτογραφίε και μηνύματα. Κι εγώ το άκουσα. Δεν μπορεί να κανένα. Το κινητό σου μιλάγε. Από εκεί το άκουσα κι εγώ. Δεν ήταν. Τσεία, α... ξευράκω, τι, όλοι α... οι Αλλάζουμε θέμα. Ναι, ναι, όχι να αλλάξουμε <laughs> θέμα, όχι να μείνουμε στο ξησίποτο. Εμένα λέει κεκ, η μανά μου έλεγε το κέικ. Ναι. Λέει εδώ ο Παναγιώτη. Να κάνουμε το κέικ. Ναι, ναι. Το, ναι πολλοί εντάξει. το λένε. Είναι οι ίδιοι που λένε album. <laughs> <αλμούν. laughs> το album. Το ναι. Και το Miki Mau. Το Miki Mau και το album. Είναι οι ναι. ίδιε κατηγορίε αυτέ. Είναι πάρα πολλέ κατηγορίε έτσι κι αλλιώ. Φτάσαμε στο τέλο, γιατί έχουμε λαό. Ο λαό θα μα πάει στο μαγκαζίνο. Ευχαριστούμε πολύ για σήμερα. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σα. Τι θα γίνει με αυτό το ρουφιάνο που δεν είναι Μπογδάνο, ρε. Κάθε μέρα θα σα κλέβει χρονό. Έκλεψε πάλι, τι έκανε. Ε, τρία λεπτά λέει. Έτσι μου, έτσι είπε στον αέρα. Ευχαριστώ πολύ τη Σαλινοφρένη για τα τρία λεπτά που μου παραχώρησε. Τι θα γίνει με αυτό το ρουφιάνο που δεν είναι Μπογδάνο. Α, εμεί δεν παραχώρησαμε τίποτα. Μα το ξέρω. Αυτοί Α. είναι συνηθισμένοι να κλέβουνε. Ναι, εντάξει, δε τώρα. δεν είναι καινούριο τώρα. Αν δεν ήταν συνηθισμένοι, δεν θα ήταν και σε αυτό το χώρο. Δεν πολιτεύεται. Πράγμα... Και τα κασόνια στην Επιστράτευση, μια και λέγαμε για του χουντυ... χουντέου εχθέ και τα κασόνια στην Επιστράτευση, γεμάτα πέτρε ήταν και που <ΡΟ> <ΡΟ> <ΡΟ> <ΡΟ> λοιπόν επειδή ακούω ότι θα χαλαρώσουν τα μέτρα ναι, ναι. Δεν πιστεύω να σταματήσετε την απολύμμανση που πρέπει να γίνεται μετά το μορδανό Όχι όχι αυτό δεν έχει να κάνει Είναι το με τα μέτρα <ΡΟ> Έτσι, Μπράβο γιατί ακούω χαλάρωση ή χαλαρώση Όχι παιδί Εκεί μια... δεν σηκώνει και εμβόλιο δεν έχει Τι εμβόλιο να βάλεις Τι εμβόλιο <ΡΟ> τι φάρμακο Ε ναι άστο Αποστόλη μου. Έλα. Τι κάνει, πώ είσαι. Καλά, εσύ. Καλά. Υποσχέθηκα να σε πάρω πριν 1,5 χρόνο και σε παίρνω τώρα. Άρα. Σε, πήρα... σε θυμόμουν, περίμενα πώ και πώ. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Αλλά πήγαμε και γάναμε το φανταρικό εκεί στον Εύρο. Είδαμε όλα τα ωραία εκεί πέρα που έχουν στο στρατόπεδο συγκέντρωση του μετανάστε. Μια χαρά, ωραίο. Με, με τα υγειονομικά κτλ. Μ' αρέσει. Τέλο πάντων, να σα κεράσω μια φορά αρχίπορα και εσένα και το θύμιο να τα πούμε να τα βγάλουμε και στον αέρα. Παρόλα αυτά, πού που... υποσχέθηκε ότι θα με πάρει πριν 1,5 χρόνο. Πού με είδε. Είχα πάρει Πλέβουμε τότε όταν ήταν με τον ζάκτημα και μου έχει κάνει παραγγελία στην αέρα. Okay. Δεν χρειάζεται να το βάλει αυτό στο τέτοιο. Εγώ και άλλο θα παίρνω σε ένα πλέον και άκουσα την εκπομπή την παρασκευή. Λοιπόν, ο Άδουν είχε πει τον χιόρα να πάει στη Συβετική Ένωση. Δυστυχώ δηλαδή, η ΣΕΒΤΕ Ένωση δεν μπορούμε να πάμε, διότι η ΣΕΠτική Ένωση δεν υπάρχει. Και λέει δυστυχώ, διότι έχω μπροστά με εδώ μια δημοσίευση η οποία έχει βγει το 90 και λέει: Πληκτρισμό Συβητική Ένωση 280 εκατομμύρια, οι Ηνωμένε 240. Αριθμό κλινών κατά 100.000 πληθυσμό. Σοβιετική Ένωση 1.300 κρεβάτια Στι Ηνωμένες Αμερικής 410 Να κάνουμε και μια αντιπαραβολή με το σήμερα Ναι, Ηνωμένες ναι. Πολιτείες Ο πληθυσμός 330 εκατομμύρια άνθρωποι Αριθμός κλινών 35.000 άτομα Πού πήγαν τα ε, κρεβάτια Πού ήταν τα 410 Στις Ηνωμένες Πολιτείες Και τώρα είναι 35.000 κατοίκους Άρχεται να έχει φτει ε, ο πληθυσμό. Όπως Σοβιετία γίναν Mm. Λοιπόν, αυτά για να δούνε τελικά ε, ο, ο κόσμο για ποιον ε, δουλεύει τελικά το σύστημα για αυτά. Και μία τελευταία, γιατί ξέρω ότι έχει. Σε άλλε γραμμέ. Όλη η οικονομία έχει, έχει πώ το λένε, σταματήσει αυτή τη στιγμή. Γιατί ο κόσμο είναι στα σπίτια του. Αυτά ο κόσμο, όταν θα βγει και μετά θα πηγαίνει, στα αποζητεί από τίποτα Όταν θα πάει κάποιο άλλο να του πει, έλα να κάνουμε όλη μαζική γενική απταιγία για να σταματήσουν τα γρανάζια και, και οι μηχανέ. Γιατί εμεί είμαστε υποσβοτούμενοι αυτήν την οικονομία. Να το θυμούνται αυτό. Είμα, ναι, ναι. Πολύ καλά τα λέει αυτό ο κύριο. Είναι πολύ να... καλό, είναι εξαιρετικό. Τον έχουμε εκπαιδεύσει σωστά. Είχεις, έχει εκπαιδευτεί στη Σοβιετική Ένωση. Ακριβώ, ακριβώ. Πρέπει να τα λέει. Γιατί όλοι αυτοί είναι όλοι ψεύτε και υποκριτέ. Ε, μα πείτε τα κυρία μου, ένα καλό παιδί. Έχουμε έναν άξιο, το θύμια, τον καλαμό και το καμάρι μα. Μπράβο, μπράβο, παιδί μου, να τα λέτε, Σοβιετία, να τα λέτε, κατάλαβα. Να είστε καλά. Πήρα αυτά, τι έχετε πήρα? πού τη βρήκατε. Ναι. Εμένα με έχουν το δημόσιο Ανέ, η μόνη είστε. Μάλιστα. Α, ειδικά εγώ που μου πήραν τα παιδιά μου και πήρε ο μια μια με λεπτά το 1986. Τι για πού είστε, τι είστε. Ήμουν μια κυρία παντρεμένη με έναν με τρία ανήλικα παιδιά. Μα, να, ο πολιτισμό που αλλοιώθηκε. Να πώς ξεκίνησε. <συσκλήθηκε> Σαν τον κορονοϊό που ξεκίνησε από την υστερίδα, έτσι. <συσκλήθηκε> έτσι αλλοιώθηκε ο πολιτισμό από σένα το 86, ε. Α, από μένα, από <συσκλήθηκε> <και> <συσκλήθηκε> Άλλα, βα ναι, ναι. Τι ναι, δεν σου λέω ψέματα. Σε πιστεύω, αλλά να, δεν δε θέλω να ανοίξω το στόμα μου τώρα. Λοιπόν, χάρηκα. Ω θέλω να τα ανοίξει εγώ, μ' αρέσει. Άμα τα ανοίξει, δεν ξέρει τι χωράει. Δηλαδή, σε στόμισε ό,τι μπορεί, τίποτα χειρότερα από αυτά που έχω πάθει, δεν θα πάω. Έχω πολλά να βγάλω από μέσα. Άστο, έλα, γεια.